για όσους δεν επήραν το CD το οποίο δώσαμε προχτές μπορούν να έρθουν να πάρουν σήμερα και επαναλαμβάνω αυτό δεν παίζει σε οποιαδήποτε συσκευή αυτό παίζει κυρίως σε κομπιούτερ και σε κάποιες προχωρημένες συσκευές που μπορούν να το επεξεργαστούν Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας είπα από την πρώτη στιγμή που σας το έδωσα να το δώσετε στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας που φαντάζομαι ότι όλοι σήμερα στα σπίτια τους έχουν κομπιούτερ να σας το ε, βάλουν να, να δουλέψει και να ακούσετε τις ομιλίες που έχει μέσα. Μετά από αυτά ερχόμαστε... το να επαναλάβουμε αυτά τα οποία είπαμε προχτές προχτές που αρχίσαμε τα κηρύγματα και ο Λόγος του Θεού η Αγία Γραφή μας μίλησε για το ποια είναι η καρδιά, η σωστή καρδιά η χριστιανή καρδιά και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους ειδικά σήμερα σε μια εποχή που όλοι μας θέλουμε να καυχόμαστε ότι είμαστε οι καλοί χριστιανοί και δυστυχώς έχουμε ξεφύγει από το δρόμο του Θεού θα έλεγα εντελώς μας έδωσε λοιπόν ο Κύριος να μάθουμε και να καταλάβουμε ότι η καρδιά, χριστιανή καρδιά είναι εκείνη η καρδιά η οποία θέλει να εξαρτάται από το θεό χριστιανή καρδιά είναι εκείνη η καρδιά που θέλει να κρέμεται από το θεό χριστιανή καρδιά είναι η καρδιά εκείνη που θέλει να αισθάνεται δίπλα τη την Ανάσα του Θεού. Και εδώ πιστεύω να καταλαβαίνετε γιατί τονίζω αυτές τις λεπτομέρειες. Διότι εμείς θέλουμε να λέμε ότι είμαστε οι Χριστιανοί αλλά δεν θέλουμε και τον Θεών τόσο κοντά μας να αισθανόμαστε και την Ανάσα Του δεν θέλουμε το Θεό να μας δεσμεύει συνεχώς, θέλουμε και λίγο λάσκο, θέλουμε να κινούμαστε και λίγο ελεύθεροι, να πάμε και εκεί πέρα που ο Θεός δεν χρειάζεται να έρθει κοντά, να πάμε και σε κανένα κεντράκι, να παμαρτίσουμε και λιγουλάκι, να πούμε και κανένα άπρεπο αστείο, να πούμε και καμιά χαζομάρα και καμιά σαχλαμάρα, κι μην είναι και ο Θεός κοντά τότε δεν είναι χριστιανή η καρδιά σου καρδία ορθή ζητεί αίσθηση η καρδιά του χριστιανού η καλή καρδιά, η σωστή καρδιά θέλει να αισθάνεται να αισθάνεται τον Θεόν και σας θυμίζω εδώ την περίπτωση του Ιωσήφ του Παγκάλου ο οποίος πουλημένος ήταν έξω στην Αίγυπτο μακριά από τους δικούς του. Αλλά όταν εκείνη η γυναίκα του Πετεφρή η Μιχαλίδα θέλησε να αμαρτήσει μαζί του μαζί του ανθρώπου που η καρδιά ήθελε να αισθάνεται τον Θεό, πως απάντησε. Είδε η καρδιά εκείνου που αισθάνεται ότι η καρδιά του εξαρτάται από τον Θεό, είδε τι απάντησε. Μπροστά στον Θεό, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Εκείνη του λέγε, μα δεν μας βλέπει κανείς, είμαστε μόνοι μας. Ο άντρας μου λείπει, εσύ μόνος σου, δεν έχεις κανένα φοβηθείς, όχι ενώπιον του Θεού μπροστά μου είναι ο Θεός αυτό μας λείπει αδερφοί μου σήμερα μας λείπει η αίσθηση του Θεού δεν έχουμε ευαισθησία να αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη του Θεού δίπλα μας, μπροστά μας όταν πάτε σπίτι σας να πάτε να διαβάσετε τον 15 ψαλμό να δεις τι λέει εκεί ο Δαβίδ 15 ψαλμό τι λέει προωρώμην τον Κύριον ενώ μου διαπαντός ότι εκδεξιών με στην ή να μη σαλευτώ ξέρετε σημαίνει αυτό για να μην αμαρτάνω λέει ο Δαβίδ τι είχα ανεβάσει το αισθητήριό μου και αισθανόμουν ότι ο Θεό είναι δίπλα μου, μπροστά μου, εστεκόταν στα δεξιά μου. Γιατί αμαρτάνουμε, γιατί αμαρτάνει ο κόσμο. Να σα πω τα τρία βήματα του κόσμου για να φτάσει στην αμαρτία. Τα τρία βήματα να σου πω, τα τρία βήματα του κόσμου να στα πω γιατί αμαρτάνει ο κόσμο σήμερα. Γιατί. Πρώτο βήμα δεν βλέπει τον Θεό δεύτερον απορρίπτει τον Θεό και τρίτον θεοποιεί τον εαυτό του το κατάλαβα το ξαναπώ πρώτο βήμα δεν βλέπει τον Θεό δεν έχει αίσθηση του Θεού δεύτερο βήμα Αφού δεν βλέπει το Θεό, δεν θέλει να τον βλέπει το Θεό, τι σου λέει, δεν υπάρχει Θεός. Γιατί νομίζει οι νεαροί και οι νεαρέ σήμερα έρχονται και πέφτουν με τόση ευκολία στην πορνεία. Έρχονται και σου λένε, τι σου λένε, τι σου λένε. Έλα ρε Μαναπιστέψει αυτά που λέει ο παπάς. Δεν υπάρχει Θεός, Τι κάθωστε και σκοτωνώστε. Δεν υπάρχει Θεό. δεν κουραζώστε. Γιατί, γιατί έπεσε στην πορνεία έπεσε γι' αυτό δεν υπάρχει Θεός δεν το συμφέρει να υπάρχει Θεός δεν το συμφέρει πρώτο βήμα απορρίπτει το Θεό μάλλον πρώτο βήμα δεν βλέπει το Θεό Δεύτερο βήμα απορρίπτει τον Θεό δεν υπάρχει Θεός και τρίτο βήμα θεοποιεί τον εαυτό του εγώ είμαι και κάνω ό,τι θέλω και αυτό που κάνω είναι και το σωστό. Και τι άλλο, είπαμε το περασμένο Σάββατο Πού φαίνεται η αξία του πιστού ή του άπιστου Πού φαίνεται η αξία του χριστιανού ή του μη χριστιανού Πού φαίνεται η αξία του ανθρώπου του Θεού ή του ανθρώπου του σατανά και του ανθρώπου του κόσμου. Πού φαίνεται η αξία του. Από το τι έχει σαν στόχο. Δηλαδή, από το που είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Πού είναι στραμμένα τα μάτια του. Από το τι ενδιαφέρεται. Έβγα όξο. Πήγαινε στην πλατεία. Πήγαινε στους δρόμους. Πήγαινε χτύπα τα σπίτια όπως κάνουν οι μάρτυρες του Ιωχωβά. Πήγαινε και εσύ. Και χτύπα και κάνε ένα μικρό κάλο Και πέστε μου σας παρακαλώ. Πείτε τους εκεί. Πέστε μου. Τι ενδιαφέρεστε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σας. Τι θα θέλατε σε τούτο τον κόσμο να σας πω κάτι, να προβλέψω, να προβλέψω και να με συγχωράτε. Το 99,999% δεν πρόκειται να αναφερθεί καθόλου σε Θεό. Θα κάνει μήνες, διότι ο Λαϊκής κάνει καταστροφές. Ορίστε. Καλή λεπτές τηλεόραση. Τόσο μου λάθηκε ο κόσμος. Θα κάνει μήνες, διότι ο Λαϊκής κάνει καταστροφές. Θα ρωθω τα ακούτε? Ορίστε. Θα κάνουν μείγηση στο Θεό λέει, γιατί κάνει καταστροφέ. Πώ θα το βγάλει τελείω Ορίστε. Λοιπόν, αφήστε την κουβέντα. Κανεί ζήτημα στου εκατό χιλιάδες στου δέκα χιλιάδες στου χίλιου να πει ένα, ένα να πει. Το ενδιαφέρον μου είναι πώς θα σώσω την ψυχή μου. Το ενδιαφέρον μου είναι ο ουρανός, ο παράδεισος. Και σας το λέω ότι ακόμα και μέσα από τους Χριστιανούς να κάνεις αυτό το καλό, θα απογοητευτείς. Στόχος να κερδίσω λεφτά στόχος τα παιδιά στόχος τα εγγόνια στόχος να φτιάξω περιουσία στόχος να χτίσω σπίτι στόχος το ημαντώνα στόχος στόχος γελάς λοιπόν να σας πω κάτι είπα προχτές θα σας το πω τώρα πιο αναλυτικά τότε που έγινε αυτή η συναυλή εδώ με αυτή τη θεμονίστρια γιατί είναι σατανίστρια η αυτή και πήγαν παρακαλώ 80.000 Ορθόδοξοι Έλληνες Ορθόδοξοι, μεταξύ των οποίων και Υπουργοί και βουλευτέ, τους είδατε τους είδατε την ώρα λοιπόν που έβγαιναν που έβγαιναν από το στάδιο και που τελείωσε και περιμέναν τα κανάλια όξω για να πάρουν συνέντευξη να δουν ποιε τι, είναι οι εντυπωσει. Ξέρετε τι είπαν οι περισσότεροι, ε? Εκπληρώθηκε το όραμα τη ζωή μου. Είδα το Θεό, είδα τη Θεά, έλεγε κάποιο. Μη γελά λοιπόν. Γιατί αυτό είναι το κατάστημα σήμερα. Αυτή είναι, δυστυχώς, αυτή είναι δυστυχώς, η τραγική κατά, κατάσταση των Ορθοδόξων. Από που είναι στραμμένα τα μάτια σου, από το τι προωρών, προωρούν, προωρών ξέρω εγώ που δεν το στη γραμματική, βλέπουν τώρα η τα μάτια σου, από τι, τι έχουν μπροστά του, εκεί είναι και το ενδιαφέρον. Τι σε απασχολεί, τι σε συγκλονίζει, τι σε διεγείρει, τι είναι εκείνο το οποίο σε κρατάει σε ανησυχία, εκεί δείχνεις και τι είσαι. Και αν ρωτήσει τους Αγίους της Εκκλησίας μας τι ήταν εκείνο που τους ανησυχούσε, όταν στον Άγιο Γεώργιο επί του πρόσφερε ο Μαξιμιανός και ο Διοκλητιανός ολόκληρη την αυτοκρατορία να γίνει αυτοκράτορας, εκείνος έδειξε την πραγματική του ταυτότητα, ταυτότητα. μπράβο γιαγιά, και το πραγματικό του αυτό Εγώ, λέει δηλαδή, όχι, εγώ θέλω να με σκοτώσετε. Εγώ θέλω να με σκοτώσετε, Λά. να πάω κοντά στον Βασιλέα Χριστό. τα άκουσες, Λά. να με σκοτώσετε. Δηλαδή. Πού είναι στραμμένα τα μάτια σου, Πού γλυκαίνεται η διάθεσή σου, η καρδούλα σου, πού γλυκαίνεται, πού γαργαλιέται. Εκεί που γαργαλιέται η καρδούλα σου και γλυκαίνεται, εκεί είναι και το ενδιαφέρον σου. Δεν το πει ο Χριστό. Όπου γάρεστε είναι ο, ο θησαυρό ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε. Πού είναι ο θησαυρό σου, στα παιδιά σου, εκεί είναι η καρδιά σου. Πού είναι ο θησαυρό σου, τα λεφτά σου, το σπίτι σου, εκεί είναι η καρδιά σου. Πού είναι, είναι ο θησαυρό, το κήπεδο, η ομάδα, εκεί είναι η καρδιά σου. Πού είναι ο θησαυρό σου, Ο Ουρανός είναι το θησαυρό σου. Ο Χριστός είναι ο θησαυρό σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Έτσι θα ζυγίζει τον εαυτό σου. Θυμάστε από τότε που αρχίσαμε με, και έχουμε την Αγία Γραφή ως πηξίδα και γνώμονα μπροστά μα εδώ και διαβάζουμε είδατε πόσες φορές σας είπα πόσα ζύγια μας έδωσε ο Θεός για να ζυγιζόμαστε να λοιπόν πάρε και άλλο ένα ζύγι τώρα και θα κρίνεις τον εαυτό σου όχι βιαστικά εγώ είμαι καλός χριστιανός και δεν έχω τίποτα που πάτε στην εξομολόγηση και εμπέζετε το μυστήριο όχι έτσι θα βάλεις τα, τα ζύλια κάτω και θα πει, για να σε δω καρδούλα μου θα λες τον εαυτό σου Για να σε δω καρδούλα μου Να δω πού γέρνουν τα ματάκια σου Πού αισθάνεσαι Ότι γαργαλιέσαι Πού είναι ο θησαυρούλης σου Ποιος είναι ο θησαυρό, Τα λεφτά σου είναι ο θησαυρό σου Να σε βράσω καρδούλα μου; Γιατι κόλαση είσαι Και όχι καλή όπω να λέγες Πως τον ζήγησε ο Κύριος Τον νεανίσκο που πήγε και του λέει Κύριε τι θα κάνω για να κερδίσω τη βασιλεία είδατε πως τον στήγησε. Του λέει, της ξέρεις σε το λέω. Τι το λέω. Μάλιστα. Τι στηρείσσε το λέω. Για πήγαινε λοιπόν τώρα να πουλήσει τα υπάρχοντά σου και να τα δώσει στους φτωχού. Ά, δύσκολα πράγματα τώρα. Και για να μην πεις ότι ο Τιμόθεος τα λέει αυτά είδε τι ο Χριστός γιατί λέ, έτσι λέτε μερκή μας τρομάζει ο τιμόθεο λέει μας λέει δύσκολα πράγματα και μας, μας βάζει, βάζει εφιάλτε στον ύπνο μας δεν μπορούμε να κοιμηθούμε μετά και σκοδόμαστε και φεύγουμε από το κήρυγμα φευγάτε, φευγάτε. εγώ θα πω την αλήθεια Είτε, δεν είναι του Τιμόθεου λόγια τι του είπε ο Χριστός τι είπε. πλούσιος δύσκολα θα μπει στη Βασιλεία του Θεού δεν το είπε ο Τιμόθεος αυτό το είπε ο Χριστός αυτό και τόσο δύσκολα όσο περνάει όσο μπορεί να περάσει μια καμήλα μέσα από το τρύπημα μια καρφίτσας δεν το παγώ το είπε ο Χριστός ευκοπότερον ευκολότερο λέει θα περάσει η καμήλα μέσα από το τρύπημα τη καρφίτσας ευκοπότερον εστί κάμηλον διατριμαλιάς ραφίδος τη ελθύν ή πλούσιον στην την βασιλεία του Θεού εις ελθύν δικά μου είναι τα λόγια αυτά δεν είναι δικά μου τα λόγια αν εσύ θέλεις να κρύβεσαι πίσω από την πλάτη του Τιμόθεου, κακός. Και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια, στους επόμενους δύο στίχους. Ερμηνεύσαμε προχτές τον 14 και 15 στίχο του 15ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολωμότος. Και τώρα πάμε στους επόμενους δύο, 16 και 17. Ήδη είπαμε, ήδη είπαμε και τώρα προσθέτει, θα προσθέσουμε μάλλον εμείς, όχι προσθέτει ο λόγος του Κυρίου, ο Κύριος έχει τον πρώτο λόγο, θα προσθέσουμε εμείς ακόμα περισσότερα σε αυτά που να μας πει τώρα ο Κύριος. Τι λέει. «Κρίσον μικράμερη, μεταφόβου Κυρίου ή θησαυρή μεγάλη μεταφοβία. Απλά είναι και εσείς οι ολικογράμματοι και εσείς μπορείτε σιγά σιγά να καταλάβετε το νόημα των λόγων αυτών του Κυρίου «Κρίσον δηλαδή προτιμότερον» Μεγαλύτερο πράγμα είναι Προτιμότερο είναι πιο να έχεις λίγα, η περιουσία σου εδώ στον κόσμο να είναι μικρή, ελάχιστη και να είσαι με φόβο Θεού μέσα στην καρδούλα σου παρά να έχεις πολλά και να ζεις απεξαρτημένος από τον Θεό. Έπεις, δεν είναι δικά μου λόγια Δεν τα λέω εγώ Δεν είμαι εγώ ο τρελός και ο παρανοϊκός Δεν είμαι εγώ Αυτός που εξέστην Που έχασε τα μυαλά του Όχι Αν τολμάς αυτή την κουβέντα πέστε για τον Κύριο Αν τολμάς Πες εστον Θεό Θεέ μου Ο Θεός να με συγχωρέσει Τρελάθηκες δεν ξέρει τι λες Αν πες γιατί εκείνο είναι αυτά τα λόγια. Και ξέρετε τι έχουν να πω. Εμείς τρελαθήκαμε. Και τρελαθήκαμε γιατί μας τρέλανε ο κόσμος με τις θεωρίες του. Γιατί σήμερα αν, αν ρωτήσεις ποιος είναι ο ευτυχισμένος τι είναι ευτυχισμένος. Ποιος είναι ευτυχισμένος. Αυτός που έχει λεφτά πολλά. Ψέματα δεν είναι. Δεν είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Δεν το λένε αυτό, ποιο είναι, ποιο είναι οτισμένο, ποιο μα μας προβάλλουν εκεί, του ευτυγισμένου. Είναι φυγισμένοι λεφτά. Τους. Και όχι μόνο τίποτα άλλο, εκεί είναι να του είχαμε μπροστά μα να πάρουμε καδρόνια στα χέρια μα να του πάσουμε τα κεφάλια, γιατί όλοι αυτοί, όλοι αυτοί με τι χιλιάδε και τα εκατομμύρια ευρώ, έρχονται να μα κάνουν μαθήματα σε εσά, σε εσά και σε εμά που παίρνει τρει και και έρχονται να σου κάνουν τον τιμητή. Αυτοί λοιπόν είναι που σου έφτιαξαν το μυαλό, σου έστριψαν τη βίδα και σε μουρλάναν και σενα και μένα μας μουρλάνανε με τα λεφτά. Γιατί έτσι έκαναν να φύγεις από τον πραγματικό θησαυρό που είναι ο Χριστός. Και να κοιτάς λεφτά και να λυμίζεσαι λεφτά και να ονειρεύεσαι ευρώ και να, και, να, και, και να κοιμάσαι και να ξυπνά και να λες πως θα αυξήσω τα λεφτά μου <Συκλή> αυτά θα μείνουν εδώ αδελφοί μου <Συκλή> άκουσε τι εδώ το ξαναδιαβάσουμε το ξαναδιαβάσουμε <Συκλή> κρίσων μικρά μερίς μετά φόβου κυρίου <Συκλή> μεγαλύτερο πράγμα και ωραιότερο πράγμα και προτιμότερο πράγμα είναι να έχεις λίγα αλλά μέσα σου να έχεις το πραγματικό θησαυρό και ποιος είναι ο πραγματικό θησαυρός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός για βάλε για βάλε μερικές φορές σκέφτομαι και λέω κοίτα να δεις βλέπω μερικές ψυχούλες που πραγματικά ζουν τα μυστήρια της Εκκλησίας βλέπεις πάνε γυναίκα έρχεται κοινωνάει των αχράτων μυστηρίων και φεύγει λες και είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της γης δεν έχει ανάγκη από τίποτα τη γεμίζει ο Χριστός να ο χτισαυρός αν πας να κοινωνήσεις και δεν έχεις αυτή την αίσθηση για τον Χριστόν, μην ξαναπάς ποτέ να κοινωνήσεις μην ξαναπάς γιατί η Θεία Κοινωνία δεν ανέχεται να την εμπέζεις και να την κοροδεύεις θα σε κάψει η Θεία Κοινωνία μην πάει ποτέ να κοινωνείς ποτέ αν δεν αναλογίζεσαι το θησαυρό που παίρνεις μέσα σου μην πας ποτέ να κοινωνήσεις Κάτσε αυτού που είσαι. Θες να πιστέψεις τα λεφτά σου, θες να πιστέψεις την περιουσία σου, θες να πιστέψεις τα υπαρχοντά σου, θες να πιστέψεις να... σαν τον άφρονα πλούσιο θα πας κι εσύ. Αν όμως πιστέψεις τον Χριστόν, τότε και μόνο τότε θα πας να κοινωνήσεις, να αισθανθεί το πλούτο που θα μπει μέσα σου. Ναι με εκείνο το φαινομενικά μικρό κομματάκι του Άρτου και του Ίνου που θα σου βάλει ο Ιερέας στο στόμα, με εκείνο το φαινομενικό μπαίνει, μπαίνει μέσα σου. Όλος ο θησαυρός ποιο ουρανού κεγείς όλος ο θησαυρός του παραδείσου διότι αυτό είναι ο παράδεισος. Ο Χριστός. Κρίσον μικράμερης με τα φόβου Κυρίου. Δεν σου λέει ο Κύριος μην έχεις τίποτα. Βλέπεις. Λίγο. Γιατί βλέπεις ο Κύριος θέλει να σου δώσει και το στίγμα ότι είσαι άνθρωπο. Έχεις και τις ανάγκες σου. Έχεις και την οικογενειά σου. Έχεις και τα παιδιά σου. Υπάρχουν οι φυσικές ανάγκες που σε κάνουν να έχεις και κάποια υπάρχοντα λίγα, ελάχιστα θα σας κάτι για να θυμίσω ότι ο Κύριος ήταν με 12 μαθητές το γράφω και στο βιβλίο αυτό το τελευταίο που βγάλαμε εδώ για τον μακαρίτη τον κύριο Γιώργη η αιωνία του Ιμνήμου και την ευχή του να έχουμε το γράφω μέσα τι λέει δεν μπορούσε ο Χριστός να ταΐζει τους μαθητές του μυστηριωδός όπως ετάησε τους πεντακισχύλιους. Όπως ετάησε τους, τους τετρακισχύλιους. Αλλά βλέπεις αυτό το θαύμα μόνο δυο φορές το έκανε. Γιατί δεν μπορεί να του κάνει περισσότερες. Δεν μπορούσε κάθε μέρα να δίνει φαγή τσάπα μυστηριωδώς να κατεβάζει ουράνιο άρτο και να ταΐζει τους μαθητές του μπορούσε αναφυσβήτητα μπορούσε αλλά ήθελα να τους, νιώθει, να τους κάνει να νιώθουν άνθρωποι και γι' αυτό βλέπετε είχε και το ταμείο ο Χριστός μάλιστα ο Χριστός ταμείο μάλιστα και το κράταγε ο Ιούδας και ψώνιζαν οι μαθητές του Χριστού γιατί έπρεπε να ψωνίζουν γιατί έπρεπε να φάνε, γιατί είναι άνθρωποι επομένως ο Χριστός δεν σου λέει δύο όλα ο Κύριος σου λέει λίγο για να αισθάνεσαι και να νιώθεις άνθρωπος και το πολύ να έχει εμένα ούτως ώστε να μην ακουμπάς με άνεση στο πορτοφόλι σου. Όλο και να σου λείπει κάτι. Και όλο να τρέχει συνεχώς το Θεό και να λέει δεν βγαίνω, δώσ' δεν έχω». Γιατί αν ακουμπήσεις το πορτοφόλι σου και πάρεις 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ πάει ο Θεούλης, το ξεχάσαμε. Κρίσον μικρά μερίς άσε τους άλλους να έχουν τα πολλά και μη ζηλεύεις τον πλούτο τον γήινο πλούτο γιατί θα πεθάνεις κάποια μέρα και μαζί σου δεν θα πάρει τίποτα και αυτό δεν είναι ουτοπία αυτό είναι η πραγματικότητα και αυτό μας το διδάσκει η εμπειρία μας πλέον γιατί δεν μπορείς να πεις ότι εδώ θες άλλε αποδείξει, τόσοι πέθαίνουν. Πλούσιοι πέθαναν, φτωχοί πέθαναν, μαζί τους τίποτα. Πέρα από τις πράξεις τους, πέρα από τη διαγωγή τους επί γης, με βάση την οποία διαγωγή τους και θα κρυθούν από τον Θεό, μαζί τους δεν επήραν τίποτα και ούτε θα πάρουν. Και κανείς δεν πρόκειται να πάρει. Και όλοι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Κανείς δεν θα ζήσει. Κανείς δεν θα μείνει μόνοι μας σε τούτη τη ζωή εδώ. Προσέξτε το αυτό. Δυστυχώς οι άνθρωποι ζουνε σαν να μην προπρόκειται να πεθάνουν ποτέ. Εμείς οι Χριστιανοί, ναι, ναι, ναι, ναι, μη ξύλο, εμείς οι Χριστιανοί, θα ζούμε σαν να πεθάνουμε την άλλη στιγμή. Γιατί το πολίτευμα ημών εν υπάρχει, λέει ο Απόστολο Παύλος. Δεν έχουμε εδώ πολίτευμα. Το πολίτευμα ημών εν υπάρχει. Κρίσον μερί μικρά μεταφόβου Κυρίου καλύτερα φτωχό και να έχεις μέσα την καρδιά σου των Χριστών και αυτός να είναι ο πλούτος σου και αυτός να είναι ο θησαυρό σου ή θησαυροί μεγάλη μεταφοβίας παρά λέει να έχεις πολύ πλούτο και να μην έχεις μέσα σου φόβο Θεού Σαν αυτούς βλέπεις, τους μεγάλους, τους πλούσιους. <coughs> Τράβα τους μιλήσει για Θεό; Τράβα τους μιλήσει για Θεό; Τι λέει ο βλαμέρς; Τι Θεό; Για Θεό μιλάς; Ποιος Θεός; <coughs> Δεν υπάρχει Θεός; Έτσι λέει. <coughs> Κοροϊδεύουνε. <coughs> Μερκές φορές τους κοίταω και λέω μέσα μου. Σου εύχομαι να Τον αναζητήσεις τον Θεό. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα Τον αναζητήσουν. Και ξέρεις πότε θα Τον αναζητήσουνε. Θυμάστε έναν που έβγαινε στην τηλεόραση σε αυτό έχω ξαναπεί με ένα τσιμπούκι με ένα τσιμπούκι άθεος εκεί κατέβαινε το τσιμπούκι καθόταν αυτός αγέροχος εκεί αυτός εκεί απλωμένο σε μια καρέκλα το όνομά Του Ραφαηλίδης καθόταν σε μία τσιμπούκι εκεί πέρα κάτω για το τσιμπούκι ειρωνευότανε α, α, α, α. την εκκλησία ειρωνευότανε τους ιερείς, ειρωνευότανε την πίστη ειρωνευόταν τον Χριστό Ξέρεις τι έγινε αυτά δεν τα βγάζει όμως τη τηλεόραση mm -hmm. δεν τους συμφέρει δεν του συμφέρει, δεν του συμφέρει. Ο Κύριος της αθείας μετενόησε, μάλιστα μετενόησε. Πατρινός ήταν εδώ. Εγκάριζε, εγκάριζε, δεν έβγαινε η ψυχή του. Και κάλεσαν ιερέα και εξομολογήθηκε με τα δακρύων. Και είναι... Κυδευμένο εδώ επάνω στη Αγία Λυσότηση. Ραφαηλίδης, Ραφαηλίδης, με το τσιμπούκι εκείνος ο, ο άθεος μάλιστα, εκείνος ο άθεος. Θα έρθει η ώρα, όταν θα ακούνε σφυράκια και θα φτιάχνουν φέρετρα και θα έχει έρθει ο καρκίνος και θα δουν ότι τα χιλιάδες ευρώ και τα εκατομμύρια ευρώ δεν περνάνε δεν θεραπεύει το καρκίνος τότε θα σου πω εγώ τι ωραία που θα καλούν τον Βαπά να πάει να του διαβάσει ένα ευχέλαιο να του διαβάσει μια ευχή για να βγει η ψυχή τους γιατί δεν θα βγαίνει η ψυχή τους μην του ζηλεύεις λοιπόν όταν βλέπεις άνθρωπο με μετααφοβίας λυπήσου τον όταν βλέπεις άνθρωπο που στέκει αγέροχος μπροστά στο Θεό και υβρίζει τον Θεό κλάφτονε αυτόν κλάφτονε γιατί είναι σαν το αυγό νομίζει ότι είναι πέτρα αλλά αυγό είναι και άμα χτυπήσει τον βράχο που είναι ο Χριστός θα σπάσει θα διαλυθεί κρίσον μικρά μερίς με τα φόβου κυρίου ή βρή μεγάλη μεταφοβία. Τι προτιμάς Πολύ πλούτο, και να σου λείπει ο Χριστό, ή λίγα, και να έχει και τον Χριστό. Πιστεύω το δεύτερο προτιμάμε. Προτιμάμε να έχουμε λίγα. ήσα αυτό που έλεγε ο Απόστολο Παύλο. Θυμάστε. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολο. Έχοντε διατροφά και σκεπάσματα τούτης αρκεστησόμεθα μου φτάνει λέει ο Απόστολος Παύλος που έχω να φάω και να σκεπαστώ μου φτάνει ας αρκεστούμε σε αυτά και ας κοιτάξουμε μετά την ψυχή μας την ψυχή μας διότι η ψυχή μας πρέπει να έχει και τη μερίδα του λέοντο όσον αφορά την προσοχή που πρέπει να τη δείχνουμε είναι το το μέρος το οποίο θα σταθεί μπροστά στο Θεό και θα ζήσει και αιώνια Πάρα Κρισόν Κρίσων ξενισμός μεταλαχάνων προς και χάρη ή με μόσχων μεταέχθρας. Τι λέει εδώ. <Σμ>. Να κάνεις λέει να φιλοξενείς. <Σμ>. Να φιλοξενείς. Να έχει αγάπη δηλαδή. Να φιλοξενείς όχι για να ανταποδώσεις. Είδατε τι λέει ο Κύριος όταν είναι λέει να κάνεις φιλοξενία μην καλείς λέει πλούσιος κουνατε κεφάλια σας τα ξέρετε τα ξέρετε μην καλείς λέει πλούσιου. γιατί ο πλούσιος θα σε καλέσει και εκείνο μετά και θα γίνει ανταπόδομα μία σου μία μου μου έδωσε σου δίδω και τελειώσαμε και εξοφλήσαμε να καλείς λέει φτωχούς που δεν θα μπορούν να σου ανταποδώσουν. Ακούς λόγια. Ακούς λόγια και το λέω αυτό ξέρετε γιατί. Γιατί έχουν έρθει πολλοί και συνεξομολόγησαν. Έχουν θράσους οι άνθρωποι σήμερα. Δεν φταίνε. Τους έχει κάνει ο κόσμος έτσι μα να τον καλέσω στο σπίτι μου να κάνω τραπέζι να απλωθώ από εδώ μέχρι εκεί να κάνω, να χαλάσω τόσες χιλιάδες ευρώ και να, να, να, να αρθεί ο γύφτος και να μου φέρει ένα τον έχασε το μισθός τον έχασε το μισθός γιατί το τραπέζι το έκανες για ανταπόδομα ακούς τι λέει Ακούω. κρίσον Ξενισμό με τα λαχάνω. Κάνε, λέει, φιλοξενία. Και θυμί πρώτα αυτό που είπαμε: Να φιλοξενεί φτωχού. Και στο τραπέζι εκείνο, λέει, που θα φτιάξει, μη βάλεις μουσκάρια πάνω. Μη βάλει κατσίκια. Μη βάλεις σαρνιά. Μη βάλεις χοιρινά. Μη βάλεις πολυτελή φαγητά πλούσια φαγητά, πανάκρυπα φαγητά γιατί γιατί μετά θα παρικομίσεις και να πει τόσα λεφτά έδωσα ρε τον παλιάνθρωπο κοίτα να δεις όχι βάλε λέει ο κύριος χορταράκια επάνω λάχανα στο τραπέζι σου να βάζεις λάχανα γιατί, γιατί εκεί στο φτωχό τραπέζι στέκε ο Θεός Αλήθεια σκεφτήκατε ποτέ αδερφοί μου τι έτρωγε ο Χριστός εδώ που ήταν σαν άνθρωπος Έχετε ασχοληθεί ποτέ να δείτε τι έτρωγε Τι την έχετε την Αγία Γραφή. τι Τη διαβάζετε ποτέ ή δεν τη διαβάζετε τι λέει εκεί, ποιο ήταν το φαΐ του, του Χριστού, Ποιο ήταν το φαΐ του Γιατί σε μερικέ περιπτώσει βλέπουμε τι έτρωγε ο Χριστό Εκεί παράδειγμα που πολλαπλασίασε του άρτου Έτσι, του πέντε άρτους και τα δύο ψάρια Ήταν το φαΐ που είχαν μαζί του οι μαθητέ. Γι' αυτό όταν του είπαν οι μαθητέ, Λέει: Κύριοι, απόλυσαν του όχλου για να πάνε να αγοράσουν φαγητά. Λέει: Όχι, εσύ να του δώσετε από αυτά που έχουμε εμεί εδώ κύριε φλετίλες, ναι από αυτά που έχουμε εδώ στο τράστο ανοίξτε το τράστο εκεί μέσα είναι και θα δώσω από εκείνα σε όλο τον κόσμο θα δώσω. τι ήταν εκείνα <laughs> πέντε ψωμιά κρίθινα κρίθινα ψωμιά <laughs> πέντε ψωμιά κρίθινα και δυο ψάρια για φαντάσου τώρα δύο ψάρια να φάνε 13 άτομα. Πού ήταν οι δώδεκα μαθητές και ο Χριστός. Πόσο ψαράκι τα τρώγανε. Ελάχιστο. Το βασικό του Χριστού μας το φαγητό ήτανε τι. Το ψωμί το κρίθινο. Πολυτελέες φαγητό. Α βέβαια. Ε, αστακή. Φαγητό. Απλούστατο Τον βλέπουμε πάλι τον Χριστό να τρώει Πάλι μετά την Αναστασία του βλέπεις εκεί Κυρίθρα λέει τρώει Επήρε μπροστά στους μαθητές και έφαγε Από κυρίου Κυρίου και ιχθύος Οπτού Μέρος Λίγο ψημένο ψάρι και λίγη κυρίθρα Πολύτελες φαγητό για σύγκρινέ το να μου πεις εσύ. Τι Απλούστα το φαγητό. Να γιατί σου συνιστά εδώ ο Κύριος. Προτιμότερο να κάνεις φιλοξενία με λάχανα. διότι ο σκοπός της φιλοξενίας δεν είναι να σηκωθούμε συγχωρέστε μου τη φράση σαν καστρωμένοι από, τη, από το τραπέζι και να πηγαίνουμε πιάνοντας την κοιλιά μας σκοπός δεν είναι αυτός της φιλοξενίας σκοπός της φιλοξενίας είναι η αγάπη, να το το λέει εδώ κρίσον ξενισμός με τα λαχανών, προσφυλίαν και χάριν για να είμαστε αγαπημένοι Γι' αυτό τον κάλεσε στον άλλο στο σπίτι σου. Γι' αυτό πρέπει να τον καλέσει. Όχι για να ανταποδώσεις ή για να το του συμπεριφερθεί σαν νεόπλουτο ότι έχω πολλά και κοίταξε τι σου έβγαλα εδώ πέρα. Κάποτε με καλέσα σε ένα τραπέζι. Σε ένα τραπέζι κάποιοι, εδώ να μην πούμε όνομα, πάω κι εγώ. Του είχα πει εγώ παιδιά, λέω τουλάχιστον όσοι με γνωρίζουν, είμαι λιτό, δεν θέλω. Καλά λέει η γυναίκα μου, μου λέει εκείνο έχει να σου φτιάξει και τα. Καλά πάω κι εγώ, δεν θα το πιστέψετε. Συνήθω είδατε στα πλούσια τραπέζα βγάζουν ε, πρώτο φαγητό, δεύτερο φαγητό, τρίτο φαγητό. Το πολύ πλούσιο. 9 φαγητά έβγαλε, εννιά φαγητά. Ενιά φαγητά. Λέω, κυρά μου, της λέω τώρα, Ετούτα λέω τώρα που μείναν τις ντακάκες. τα πετάξουμε. Τα πετάξουμε. Μα εγώ τι έφαγα. Ένα κομματέκι. Τα άλλα. Στον πλάτι. Επίδειξη πλούτου. Επίδειξη χρημάτων, επίδειξη άλυσης. Κρίσων προτιμότερο ξενισμός μεταλαχάνων προσφιλία φιλία και χάρη χωταράκια και μαζευτήκαμε εδώ όχι για να γεμίσουμε την κοιλιά μας αλλά για να γεμίσουμε την καρδιά μας από φιλία και από αγάπη <χω> για να μην σου πω εγώ μέσα από τα χόρτα που σου βάλα, ότι εγώ είμαι πλούσιος και εσύ το ίδιο είμαστε. Φτωχαδάκια είμαστε και οι δυο. Της ίδιας κατηγορίας άνθρωποι είμαστε. Γιατί βλέπεις το ευτελές τραπέζι έχει και ταπείνωση μέσα του. Έχει και ταπείνωση. Μέσα από αυτό το τραπέζι δείχνεις στον άλλον τις πραγματικές σου διαθέσεις και προθέσεις. Κρίσον ξενισμός μεταλαχάνων τα και χάρη. Ο άλλος δεν θέλει κρέας να φάει. Το ρωτήσατε ποτέ. Το ρωτήσατε ποτέ. Σας βεβαιώ εγώ. Σας βεβαιώ εγώ. Ο άλλος που έρχεται στο σπίτι του δεν έρχεται να φάει. Κάθεται στο σπίτι του και τρώει άμα εκείνος που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή σου να έρθει στο σπίτι σου για να κάτσετε να φάτε ήρθε και χάρη και μόνο χάρη της αγάπης και τίποτε άλλο γιατί τι αγαπάει, γιατί τι εκτιμάει και δεν ήρθε να δει να του κάνει σε επίδειξη πλούτου ήρθε να κάτσει να πείτε δύο κουβέντες έστω και ένα αστείο κόσμιο να πείτε δύο κουβέντες χρόνιμες να δείξει ο στην αγάπη του στον άλλον αυτό είναι ο σκοπός του τραπέζιου και όπως σας είπα όχι να σηκωθούμε και να βαστάμε τις σκυλιές μας και να μην να πηγαίνουμε να ξερνάμε μετά από τον πολύ φαΐ. δεν έγινε αυτή η δουλειά δεν πήγαμε γι' αυτό και τι είπα, λέει παρακάτω κρίσον ξενισμός με τα λαχάνων ή παράθεση μόσχων με τα έχθρας τώρα τι να σου πω τώρα να βάλω εσένα μπροστά τώρα και να αρχίσω να σε κρίνω δεν θέλω ας βάλουμε έναν άγνωστο έχετε μιλήσει ποτέ με ανθρώπους που έκαναν τραπέζι έχετε κουβεντιάσει όχι που σας έκαναν τραπέζι γενικά που εκαναν έναν τραπέζι. Εγώ έχω κάποιους δικούς μου γνωστούς ανθρώπους που κάθε τόσο, κάθε τόσο, έχω ξένους στο σπίτι. Έχω ξένους στο σπίτι, έχω ξένους στο σπίτι. Έχεις μιλήσει ποτέ μαζί τους. Να δεις το πνεύμα τους. Να δεις ότι η Αγία Γραφή δεν κάνει λάθος ποτέ. Τι λέει εδώ, με τα έχθρας. Εκείνος δεν καλεί γιατί αγαπάει, Εκείνο καλεί για τη μισή γιατί έχει έξτρα μέσα. Του. Μα πώς γίνεται αυτό, θα σας πω πώ γίνεται αυτό. Είναι πολύ απλό να το καταλάβετε. Πολλέ φορέ τον καλείς τον άλλον για να τον ταπεινώσει, για να τον εκδικηθείς. για να του δείξει ότι έχεις πολλά, για να του δείξει ότι δεν έχει τίποτα, για να του δείξει ότι είναι ευθελή για να του δείξω ότι είναι πεινασμένο και τον κάλεσες εκεί να τον χορτάσεις εσύ ο πλούσιος <χω> τις περισσότερες φορές πιστέψτε με τις περισσότερες φορές για αυτούς τους λόγους γίνονται τα λεγόμενα τραπέζια και αν ακούσεις κουτσοβολιά την ώρα εκεί που κάθονται οι συνδετοιμόνες οπ οπ οπ οπ οπ ντροπές ντροπές κρυφτείτε αν ακούσει κουτσομπολιά γίνεται γύρω εκεί στο τραπέζι που καθόνται και τι ήθελε να μας παραστήσει και γιατί μας έβαλε ασημένια χε, κουταλοπίρουνα και γιατί έβγαλε τα κρυστάλλινα ποτήρια γιατί εμείς δεν έχουμε mm. Τι γελάτε μωρέ δεν τα λένε αυτά mm. Δεν τα... Mm. τα έχω ακούσει mm. Από αυτά που έχω ακούσει σας μεταφέρω mm. Δεν τα λένε mm και χειρότερα και χειρότερα, και χειρότερα. βλέπεις δεν κάνει λάθος ο λόγος του Θεού η παράθεσης μόσχων μεταέχθρας βάλ του να φάει χορταράκια και θα δεις θα σου πει και ευχαριστώ και θα σηκωθεί και ευχαριστημένος και θα πάει στη δουλειά του και όποιος φύγει επικραμένος σημαίνει ότι ήρθε για να φάει. Εγώ δεν σε κάλεσα να έρθεις να φας φίλε μου εδώ. Σε κάλεσα χάρη της αγάπης. Σε κάλεσα χάρη της χάρητος. Δεν σε κάλεσα για φαΐ. Σε κάλεσα να έρθεις να πούμε δύο κουβέντες και εν τη ρήμη του λόγου να φάμε και κάτι ελαφρύ για την αγάπη και μόνο για την αγάπη. Δεν σε κάλεσα να σε κορτάσουν. και ως στο το φτωχικό τραπέζι σημαίνει ότι δεν έχει διαθέσεις αγάπης η διαθέσεις του είναι εντελώς έξω από το πνεύμα της αγάπης αδελφοί μου και αδελφές μου τα λόγια του Κυρίου είναι μάχαιρα δίστομος δίκοπο μαχαίρι και ξέρεις τι σημαίνει δίκο πομαχέρι; Ο Λόγος του Θεού δεν χαρίζεται. Ο Λόγος του Θεού δεν μεροληπτεί. Ο Λόγος του Θεού δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρώτον μεν για να μην κολακέψει. Δεύτερον για να μην προσβάλλει. Και τρίτον για να μην κάνει διαχωρισμό μεταξύ των προσώπων. Ο Λόγος του Θεού απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους και πλούσιους και φτωχούς και υψηλούς και ταπεινούς και μεγάλους και μικρούς και απ' όλους. Ο Λόγος του Θεού έχει έναν Αποστολέα και πολλούς παραλήπτες και όλους τους ανθρώπους παραλήπτες. Και επομένως όταν ομιλεί ο Κύριος ομιλεί προς όλους. Κι όταν λέει προτιμότερο το τραπέζι με λάχανα δεν απευθύνεται μόνο προ εκείνον που δεν έχει να κάνει και με κρέας. Απευθύνεται με, μεταφορικά και παραβολικά. Θες να βάλεις και κάτι παραπάνω από λάχανα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Να μη διακριθεί μέσα από το τραπέζι σου ο εγωισμός σου. Το μίσο σου να μη διακριθεί και η έκφραση να μη διακριθεί μέσα από τη φιλοξενία σου να διακριθεί η αγάπη σου προς τον πλησίον όταν ο Αβραάμ έκανε τραπέζι έσφαξε τα καλύτερα μοσχάρια αλλά η Αγία Γραφή παρουσιάζει αυτή τη φιλοξενία με τα καλύτερα λόγια γιατί πριν τον κάτσει τον ξένο στο τραπέζι ο Αβραάμ έσκυβε κάτω χάρη της αγάπης γέρος άνθρωπος και έπλαινε τα πόδια αυτών οι οποίοι επρόκειτο να καθίσουν στο τραπέζι. Πράγμα που δεν το έκανε ποτέ και ούτε, ούτε, ούτε προτίθεσαι να το κάνεις ποτέ. Αυτή την έννοια θέλει να δώσει η Αγία Γραφή, Την έννοια της αγάπης και της χάριτος που πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας την άλλη Κυριακή, το άλλο Σάββατο και πάλι εδώ. Συνήθω φαίνι